Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βελληνικούς. Συνολικά ο Πρωθυπουργός έδειξε στο Παγκόσμιο Ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας. Πομ! Σίγουρα τα γράφει μόνος του. Είναι ο κύριο από το Press Room χθες. Σίγουρα τα γράφει μόνος του Μέχρι κάποια στιγμή Νομίζω ότι κάποιος άλλος Του τα γράφει, όχι Μετά και τα χτεσινά, μιλάει για το ταξίδι στην Αμερική Τα γράφει μόνος του Είμαι σίγουρος, δεν μπορεί κάποιος άλλος Να τα σκεφτεί όλα αυτά Χτες που ενημέρωνε, καμιά δεκαριά φορές Είναι ο Παγκόσμιο, είναι ηγέτης, Διεθνής αντίκτυπο Και διάφορα άλλα τέτοια Ακούσαμε τα δύο πιο καλά, γιατί το εμπλούτισε, εμπλούτισε, το λόγο, την αρχική τοποθέτηση του πριν δεχθεί ερωτήσεις, με διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας για την περιφερειακή ευημερία και ασφάλεια. Πω, πω. Πρωθυπουργός σήκωσε πιο ψηλά την πατρίδα μας η οποία έχει τρωθεί βαθιά από τη διεθνή κρίση, στη διεθνή κοινή γνώμη από τις επιπτώσεις της κρίσης των μνημονίων Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μπιωτάκης αξιοποίησε την ευκαιρία που δόθηκε για πρώτη φορά σε Έλληνα Πρωθυπουργό για να παρουσιάσει την Ελλάδα που έρχεται από μακριά και που μπορεί να πάει μακρύτερα Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης Ο Πρωθυπουργό πέτυχε να συνδυάσει την πεμπτουσία του ελληνικού πνεύματο. Αυτό το είδαμε. Ήταν ένα συνδυασμό τέλειο τη πεμπτουσία του ελληνικού πνεύματο. Αυτό ακριβώ έκανε ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αμερική. αν ψάχνατε λέξει, να περιγράψετε όλο αυτό που είδαμε. Είναι αυτό ακριβώ που μόλι είπε ο κ. Σικονόμου, η πεμπτουσία του ελληνικού πνεύματο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον κυβερνικό εκπρόσωπο, τον οποίο τον έχει διορίσει ο Πρωθυπουργό. Και κάθεται, σκέφτεται φράσει, τι βάζει στο χαρτί, τι μοιράζεται μαζί μα μέσω των δημοσιογράφων και νιώθουν όλοι μαζί πολύ ευχαριστημένοι που έχουν καταφέρει να είναι πρώτοι στον κόσμο σε, σε διάφορου τομεί. Ένα από αυτού είναι και η ηγεσία τη χώρα. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για την ΔΑΠ για τη ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Η ίδια η ΔΑΠ λέει ότι πήγανε πολύ καλά. Αλλά το λέει μόνο αυτή και κανένα απολύτω άλλο. Επίση το λένε και οι υπουργοί. Δύο βγήκαν χτε και σήμερα να πούνε ένα ψέμα. Ο πρώτο είναι ο Άδωνη. Ω μέλο παλαιό τη του Φουκού και κλεγμένο μέλο τη ΔΑΠΝΟ του Φουκού στη Φιλοσοφική, έχω και ένα συναισθηματικό δέσμα με τη ΔΑΠ. Έχω τρέξει για τη ΔΑΠ, έχω κολλήσει αφήσει για ΔΑΠ, έχω φωνάξει τα συνήματα τη ΔΑΠ. Χαίρομαι τις, με την πρωτιά που συνεχίζει να έχει είναι η ΔΑΠ. Είναι ψεύτε. Η ΔΑΠΝΟ είναι πρώτη δύναμη τη Αλληνική Πανεπιστήμια από την <Ρεδιά> δεκαετία του 80 σταθερά ε, και ψηφίζεται πολύ μαζικά. Είναι ψεύτε. Και αφού είναι πρώτη, όπω επίση λέει η ΔΑΠ, η οποία ΔΑΠ, σε σύνολο 274 συλλόγων φοιτητικών έβγαλε ανακοίνωση που αναφέρει του 109 μέσα, οι οποίοι δεν είναι και μεγάλοι σύλλογοι. Σαν να γίνονται εκλογέ και να βγαίνει αποτέλεσμα μόνο από τη Θεσσαλία και να λέει να νικήσαμε. Έγινε μπλε, έγινε ρόζο, έγινε πράσινη, δεν ξέρω τι άλλο χρώμα γίνεται η Θεσσαλία. Κάπω έτσι θα έχει βγάλει τα αποτελέσματα, αφού λοιπόν σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι πρώτη η DAP και σήμερα με τον κύριο Οικονόμου που θα ακούσουμε τώρα γιατί δεν έχει βγει κανείς ΔΑΠΗ να πανηγυρίσει αυτή την περίτρανη νίκη για 34η συνεχόμενη χρονιά. Γιατί έχουμε δει όλοι του από την Πουκουσού, πανηγύρια, γλέντια, χορού σε όλα τα πανεπιστήμια. Όλες οι παρατάξεις αναγνωρίζουν ότι η Πουκουσού Είναι πρώτη δύναμη και η ΔΑΠΑ έχει χάσει πάρα πολύ. Σε πολλές σχολές δεν έβγαλε καν υποψηφίου, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πανηγυρίσει από όλους αυτούς. Παρά μόνο δύο υπουργοί, ο άδωνις που ακούσαμε και ο κύριος οικονόμου που θα ακούσουμε. Κύριε εκπρόσωπε, χθε έγιναν οι φοιτητικέ εκλογέ. Για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, όλε οι παρατάξει συμφωνούν ότι είναι οι πανεσκουδαστικοί πρώτη πλην τη ΔΑΠ, που λέει ότι εκείνη είναι πρώτη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιο σχόλιο η κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμεί και με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τι εφορευτικέ εκλογέ, η κατάσταση δεν είναι καθόλου έτσι. Η φοιτητική παράταξη Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Είναι ψεύτε. Λίγο χουλουγκάνικο είναι αυτό, αλλά ταιριάζει γιατί είναι η ομοιοκαταληξία του Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Οικονό, τα αποτελέσματα που είδε είναι πρώτη η DAP. Σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, είναι πρώτη η DAP. Τι προηγούμενε χρονιές που έβγαινε πρώτη η DAP και οι άλλε παρατάξει αναγνώριζαν ότι είναι πρώτη η DAP. Δεν είχε κάνει κάποιο κόμπλεξ, κάποιο θέμα. Όταν έβγαινε η Πουκουσού δεύτερη, το έλεγε βγήκαμε δεύτερη. Είχαν μια μικρή απόκληση στα ποσοστά, ότι είναι φοιτητέ, είναι λίγο χήμα, δεν υπάρχει ενίο όργανο Αλλά όμως αναγνώριζαν όλοι αυτό το πράγμα Τώρα όλοι οι παρατάκεις αναγνωρίζουν την πρωτιά της Πουκουσού Αλλά η ΔΑΠ δεν το παραδέχεται αυτό και έβγαλε μια ανακοίνωση χθε, που έγινε 46% Όχι ψηλά νούμερα, 46% όταν όλοι τι δίνουν 25% ίσως και κάτι πιο κάτω Αλλά μας φωνάξουμε όλοι μαζί ένα σύνθημα τώρα που έχουμε και έναν δαπίτη άξιο. Φουκού μοριάρωστη. <Καιρά> το γνωστό χουλιγκάνικο σύνθημα Μαζί και ο παφίλη, Μαζί και όλα αυτά Ο Άδωνης λοιπόν αυτά τα έλεγε παλιά Όταν είχε πάει σε μια συγκέντρωση δαπιτών Και φώναζε τα συνθήματα και το α και το ο Και αυτό εδώ μια φορά Για πάντα δαπήτης Από τις καλές μέρες Ε, ο Άντωνης βρέθηκε σε ένα ε, χώρο, μια ομιλία και κάποια στιγμή ενώ μιλούσε ακούστηκε από την αίθουσα, από το χώρο με ένα ηχογραφημένο μήνυμα Νόμι που στου οποίου δίνουμε μόνο προσωρινό χαρακτήρα και έκτακτο χαρακτήρα λόγω των συνθηκών στους οποίους όλοι ζούμε, και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά Παρακαλώ, ακολουθεί πολιτικό μήνυμα Σταματώ γιατί... Μητσοτάκι, ξέρει εσύ Μητσοτάκη ξέρει εσύ Μητσοτάκη ξέρει εσύ Attention please The following is a political message Μητσοτάκη You know Μητσοτάκη You know Μισοτάκι, You know Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής Είναι η πρώτη φορά που κάποιος κατάφερε με διακόψη Ενώ που μιλάω Ήταν ηχογραφημένο μήνυμα γι' αυτό Το καταλάβαμε Είναι η αλήθεια ότι είναι ηχογραφημένο Το μήνυμα από ένα άλλο βήμα, νομίζω από τη Βουλή, από τη Βουλή είναι, ναι, ανακοινώνει τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα με την κρίση, την παγκόσμια, με την κρίση του πολέμου, με την αύξηση του ρεύματος, με τη ρήτρα που μπαίνει, βγαίνει και τι θα γίνει, με τα καύσιμα με τα σούπερ μάρκετ. Η χώρα έχει δημοσιονομικά περιθώρια, σφιχτά. Από τα λιγοστά χρήματα που έχουμε τώρα, πού πρέπει να τα πάμε. Τα περισσότερα στους πλούσιους Ή τα περισσότερα στους μεσαίους και Ε μη λέμε τα περισσότερα στους πλούσιους <σοκλώσεις> Μπράβο Είναι τόσο απλό Ε <σοκλώσεις> με τα περισσότερα στους πλούσιους Είναι τόσο απλό Αυτό που ακούμε είναι η Γιάνγκα. Τη θυμόσαστε, η παλιότερη Χρήστο Χόρευε Γιάγκα Μπράβο. Ε, Γιάγκα χορεύει και η Άννα Μαρία, Γιάνγκα χορεύει και ο Βασιλιά. Δεν είμαστε τόσο παλιοί. Όμω είχε έρθει ως αποήχο στις δεκαετίες του 70 και του 80. Η Γιάνγκα λοιπόν εδώ παιγμένη, Τζερόνιμο Γιάνγκα, αυτό είναι το κανονικό, είναι από του φόρμιγκ, το συγκρότημα που ήταν ο Βαγγέλη Παπαθανασίου, νομίζω ξεκίνησε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Αυτό την είχε διασκευάσει. Ε, δεν είναι δημιούργημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είναι ένα φιλανδικό παραδοσιακό τραγούδι που ένα άλλο συγκρότημα το έπαιζε τη δεκαετία του 60, αρχέ δεκαετία του 60. Το άκουσαν οι φόρμινγκ και το έκαναν δικό του. Το ονόμασαν Τζερόνιμο Γιάνγκα και από τότε το έχουν χορέψει και αν το έχουν χορέψει, βασιλείς, Πριγκίπισε, απλό λαό, εργάτη μέχρι και ο Μίκης το κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα. Επίκαιρα τη εποχή, χορεύει τη Γιάγκα τη δεκαετία του 60. Έχει μπει σε διάφορε ταινίε και σε παραλλαγέ η Γιάγκα τότε, σε διάφορες ταινίε και με διάφορους ηθοποιού. Όλοι οι πρωταγωνιστέ τότε θέλαν να χορέψουν για πάνω περίπου σε αυτήν τη μουσική. Ποιο ήταν όμω το φιλανδικό, ακούσουμε τώρα φιλανδικά, που πήρανε έμπνευση οι Zenga, huh. i Zenga to wordla, to to Z ale a więc, Ε, το πήρε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου Το κάνανε και αμέσως εκτοξεύθηκε Τη δεκαετία του 60 όλοι χόρευαν Για μια άλλη επιτυχία ε, το Βαγγέλη Παπαθανασίου Και όχι μόνο Είναι όταν μετά έφτιαξαν ένα συγκρότημα μαζί Με τον Τέμι Το παιδί της Αφροδίτης Όπως το λέγανε Ο Τέμι Ρούσος, Ρούσος Από τους Idols Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από τους Φόρμινγκς Ενώθηκαν μαζί. Ξεκίνησαν να πάνε στο Λονδίνο να κάνουν διεθνή καριέρα ε, Πήγανε με τρένο μέσω Παρισίων Δεκαετία 60 το 1968 Δεν μπόρεσαν να περάσουν απέναντι στην Αγγλία, στη Βρετανία Και έμειναν στο Παρίσι ε, Πέσανε και με το μάιο του 68 Πέσανε πάνω στα γεγονότα Γράφουν ένα τραγούδι που το τραγουδάει ο Ντέμις Ρούσος Ε, το οποίο τραγούδι έχει τίτλο «Βροχή και δάκρυα», σας τα λέω στα ελληνικά. Αμέσως με το που το άκουσαν οι φοιτητές, εξεγερμένοι και στη Γαλλία και πάντως στον κόσμο, νόμιζαν ότι αναφέρεται στο μάιο του 68, επειδή έπεφταν βροχή τα δακρυγόνα και τα δάκρυα επίσης βροχή. Δεν είχαν τέτοια πρόθεση το συγκρότημα, παρόλα αυτά όμως έκανε τρελή καριέρα το τραγούδι και είναι αυτό που θα ακούσουμε. είναι ο Ντέμις Ρούσος και ενώ το φτιάξαν αυτό το τραγούδι τους ε, είπαν και εκεί κάποιοι από την εταιρεία γιατί αφού είχαν μείνει στο Παρίσι δικτυώθηκαν με μια εταιρεία στο Παρίσι και αυτό δεν είναι δικό τους πατάει πάνω σε κλασικό κομμάτι του Γιώχαν Πάχελμπέλ γράφτηκε γύρω στο 1700 είναι μπαρόξυν ο Γιώχαν Πάχελμπέλ είναι γερμανός ε, είχε γράψει ένα κομμάτι πάνω στο οποίο πάτησαν ο Παπαθανασίου και ο Ντέμις Ρούσο και έφτιαξαν αυτό. Να ακούσουμε το αρχικό. Ο δημοσί κανόνα του Πάχελμπελ είναι αυτό. Κάπω έτσι ξεκίνησαν νέα παιδιά και νέο ο Παπαθανασίου. Και μετά διέπρεψε βεβαίω, τα ξέρουμε όλοι. Ε, πολύ ιδιαίτερη μουσική, αυτό που έκανε. Παγκόσμια, να την πει κανεί. Ο ίδιο ήταν διαστημική, διαπλανητική. Γενικώ, ακούγοντα τι μουσικέ του Βαγγέλη Παπαθανασίου από ένα σημείο και μετά, φεύγει από αυτή τη γη και νιώθει, επειδή είχε και μια μανία με το διάστημα, τα άστρα και όλα τα υπόλοιπα. Κάπω έτσι, κατέληξε το 2001 στου τίλου του Ολυμπίου Δυό η Μυθόδεια. 2009 δόθηκε αυτή η παράσταση. Κατά είχα βρεθεί εγώ τότε σε ένα σπίτι στο Μέτ, πάνω στο Λόφο, που είχε θέα του στήλου και την Ακρόπολη. Δεν βλέπαμε τι ακριβώ γίνεται στους στήλου, αλλά και όπω μιλάγαμε ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται αυτά, αυτέ οι φωνέ. Ήταν βραδάκι γύρω στου 8-9 κάπου εκεί, κάνανε πρόβα και ξαφνικά για Αθήνα έγινε κάτι άλλο. Να είσαι σε μια βεράντα, ο Χαβαλέ, και ξαφνικά να ακού αυτέ τι φωνέ, αυτή τη μουσική. Ιρεμούνε όλα βεβαίως, ηρεμούσανε όλα και παρακολουθούσαμε κοιτώντας πάντα την Ακρόπολη στα ανέμελα χρόνια, στην Ευμάρια όλα αυτά, το 2000 να Πάμε τώρα να μετρήσουμε, επανερχόμαστε στη Γιάνγκα, με αυτή θα κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα που είχε και λίγο μουσικές πληροφορίες, είχε και λίγο δαπ και την αυτή που θα την κρατάνε και τον παφίλη με, το, με την άρρωστη. Ο Βελόπουλο χθε είχε ομιλία. Έτσι θα πάμε μέχρι τι εκλογέ, όποτε γίνουν. Γι' αυτό καλό να γίνουν σύντομα οι εκλογέ. Θα τελειώσουν τι προεκλογικέ ομιλίε των αρχηγών. Ο Βελόπουλο είχε ομιλία στην Καλιθέα. Και εκεί λοιπόν άρχισε να μετράει. Η ιστορία, ελάχιστη πολιτική ξέρουν. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ. Διότι αν ήξεραν ιστορία ή Έλληνε πολιτικοί, θα ήξεραν τρει λέξει, τις οποίε έλεγαν οι μανάδε σπαρτιάτε. Τρει σημαντικέ λέξει. Τέσσερι για την ουσία ήταν. ή επιτάσχε. Και για να τα λέμε όλα είναι πέντε οι λέξεις. Κάντε λίγο ησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις σημαντικές λέξεις, τέσσερις για την ουσία. Και για να τα λέμε όλα είναι πέντε οι λέξεις. Δάπνο δου φουκού <τήν> <τήν> <Τρινιμάτια> <τήν> Τρεις σημαντικές λέξεις <τήν> Πάρτα τα Τέσσερις για την ουσία είναι <τήν> <τήν> <τήν> <τήν> Δάπνο δου φουκού Σάμερ Πάρτι Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς. Τα σπάσαμε στο τέλος, φωνάζουν και Τζερόνυμο, έτσι έκλεινε το τραγούδι από τους Φόρμινγκς ή Τζερόνυμο Γιάνγκα που έχει χορευτεί και αν έχει χορευτεί και χορεύεται ακόμα νομίζω Σε διάφορου χώρου, χορευτικού. Με τη ΔΑΠ βλέπω και του φίλου, παλιού συντρόφου, Σιριζέου στα social media και στα παράθυρα να πανηγυρίζουν που έπεσε η ΔΑΠ. Μάλιστα λένε ότι η ενόψη εκλογών, αυτό είναι ένα δείγμα, κάπως έτσι θα γίνει και στι βουλευτικέ, δεν ξέρω τι θα γίνει βουλευτικέ, το αξιοποιούν, λογικό. Και λένε ότι εφόσον άρχισε η πτώση από εκεί, θα συνεχιστεί, θα φτάσει μέχρι τέλου. Και το λένε οι φίλοι Σιριζέοι. Ε, δεν αναφέρουν πάντα πιανού ήταν η πρωτιά, κολλάνε δίπλα στην πρωτιά και οι Σιριζέοι δεν είναι δεκανίκη της δεξιάς το κουκουέ και η ΚΝΕ, ξαφνικά έγινε σύμμαχος που νικήσαμε νικήσα τη δεξιά στα πανεπιστήμια και θα την νικήσουμε και στα υπόλοιπα μια απορία για το πως σκέφτεται πως σκέφτονται πολιτικά όντα σκέφτονται πολιτικά σαν αλλιώς παλιά τώρα σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο αλλά την έχω αυτή την απορία βλέποντας όλα αυτά. Τι τελευταίε μέρε, 2:11, 10:80, 8:80 το τηλέφωνο επικοινωνία, είναι μέσα σα περιμένει. Radio papáκι παραπολιτικά.gr, Χρήστο Μυρίδε, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, το προηγούμενο ήταν το mail, η διεύθυνση. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Πάμε πρώτο μέρο του λαού, κολλάν και πρώτε διαφημίσει. Δε θα ραποστόλβι. Έλα. Τι γίνεται. Πολλά. Αυτός ο... ο μπουμπούκος σε όλα τον βάζει, σε όλα ταιριάζει. Όπου και να τον εβάλει μάθα να το A, <Τι> το U, <ο, Τι> το, <ο, Τι> το ε. <Τι> Το καρακιόζη λύκη του. Τι είπατε! Την αγριοφωνάρα του. Ψηλάζετε! <laughs> Τι κάνετε εκεί πια! Είναι σαν τα αυτό που οι ιδιοκτήτε που... Πάνω... που κατηγορούν για βιασμό. Αυτό πάει με όλα. Ή καρακιόζη ο... είναι. Όχι καρακιόζη, καρακιόζη καλό ήταν. Ο καρακιόζη, ο, ο μιτσοτάκη, φιλελεύθερο πολιτικό που θα φέρει την ανάπτυξη. Και έξυπνου. Όχι, δεν θα το βάλει. Πώ βάζουμε πάνω... παλιού πάνω... κομικού από ταινίε να έχουμε ε. και νέου α πούμε κομικού. Μόνο σε κομικό παρό δεν με το πει αυτό. Μα παίρν Έχω καταλάβει από έξω απ' τι γίνεται αλλά τέλο πάντων τώρα Δεν <Ρε> είναι αργή ώρα που θα έρθουμε εμεί τα πράγματα <Ρε> Και αυτός θα κάνει εκπομπές Τα λιγουρέμαστε! <Ρε> Είναι αυτά τα εισαποστάκικα που έχει αρχίσει ο Θήμιο. Δεν τα έχω καταλάβει. Πάντα ο σύντανα, ο Λάδος, δεν έρχεσαι να βλέπω, δεν το καταλάβει. Δηλαδή, τι εννοεί ότι δεν θέλει την κατάληψη, α πούμε, στο τι θέλει, δηλαδή. Το στέκει να είναι νόμιμο κάτι. Νομίζω του μπάτσου, βασικά θα πανεπιστήμια, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή από τα συμφραζόμενα. Το λέω γλυκά. Νομίζω yeah. προωθεί αυτόν, ή να κάνουν η μπάτσοι την κατάληψη, τέλο πάντων. Εντάξει, πάντω είναι εντελώ τοπικό. Ότι θα έχουν τώρα, δηλαδή, οι παρατάξει, φοιτητέ, τι ωραία σε συνεννόηση με τη διοίκηση του πανεπιστήμου. Για ουτοπία, Ζουμαγά, Πού εσύ, Αντί να ασχολείστε με το βρακί τη δασκάλα, θα πρέπει να κοιτάξετε τι έγινε χθε στην Αμερική. Ποιο ασχολείται με το βρακί τη δασκάλα. Εσύ. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Εσύ. Βρακί θέλω. Εσύ. Βρακί θα ασχοληθώ. Και μια κοιλώτα καλοκαιρινή. Εσύ θέλετε να ασχοληθούμε με του άλλου ξεβράκου, του πήγαν στο λευκό οίκο. Ε, όχι. Εσύ ο άνθρωπο αυτό θα πρέπει να δικαστεί για το μεγαλύτερο έγκλημα κατά τη Ελλάδο. Θα πρέπει οι νομικοί όλοι να μαζευτούν και να δουν ότι ο άνθρωπο αυτό τα γελάκια και τα χαχάχου -χα και χαχάχου. By the Nikes. <laughs> Όσοι νομικοί και να μαζευτούν, θα βρεθεί ένα κούγια εκεί πέρα να κάνει την υπεράσπιση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για το τελευταίο έγκλημα κατά τη Ελλάδο, αυτό το άτομο πήγε στην Αμερική, όπω πήγε ο άλλο, ο, ο, ο Πάδλο τη δεκαετία του 50 και μα ένεσε μέχρι το 2000 εκείνο. Τώρα μα λένε τόσο άλλα 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια τι σε νοιάζει, θα το θυμάσαι ή αυτά σε 50 χρόνια θα υπάρχει. Γιατί δεν έχω παιδιά, εγώ δεν έχω εγγόνια, δεν έχω ρίσκονα. Λοιπόν, άκουσέ με, θα πρέπει κατά την κατεύθυνση τη να όλοι. Βεβαίω, άρα θα κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι κατευθυνόμενοι που θα κατευθυνθούν. Έλα ρε Απόστολε, έλα και με έχει τρελάνει. Θα απαντήσω, εγώ θα απαντώ συνέχεια στο Σύριζεο. Δεν μου λες, ο γιος μου προλαβαίνει που είναι 5 μηνών να βα... στην πάρει να τη βα... Σύριζα. Πόσο είναι 5 μηνών? Ναι, ναι, ναι. Αφού πήγανε 15χρονοι, να στείλω κι εγώ το γιο μου από εδώ στη Απ να παραψηφίσει τη Σύριζα. 5 μηνών. Στείλε και βλέπουμε, ξέρω εγώ μέχρι να φτάσει. Α, ε, το μεταξύ, καλά το είναι και δημοκρατικό Πολύ κόμμα, ρε, παιδί. μου. Να γίνει η Δανία του Νότ. Να σου εσύ λέει? που είσαι στη Δανία τρώ και το γλυκό του Κοπενχάγη. Αμέ, κανονικά, κανονικά. Να τον πουκόνισε στην Κοπενχάγη, εσύ που είσαι. Όχι, όχι, όρκο <οργός>, είμαι. Στη Θεσσαλονίκη τη Δανία. Τη ιερά πόλη τη Θεσσαλονίκη. Να σου πω που καταλάβει. Α, παπα! Έχει τροποθάλασσα και εκεί. Σύψη, βρώμα, δυσοδεία. Χάλια, καταδικάζω. Σε πέραν και δεν το σηκώνει. Τώρα το σήκωσε ότι είναι οτιδήποτε εικόνα, αλλά εδώ είμαι. Ο να πει συγκέντρωση για δεξίωση από... στο κάνει. ο αμερικανικό μυαλό του στην Εδώ το κάναμε ακόμη πιο ελληνικό Είναι ο Βασίλης Αλέας με το κλαρίνο του Παίζει Βαγγέλη Παπαθανασίου Το Πρελούδιο Ότι πιο ελληνικό ω, Ωραίος ήχος έτσι κι αλλιώς Αλλά δεν έχει αυτή την ηλεκτρονική εκδοχή Είναι παράδοση Παράδοση μπλέξιμο μαζί με, την, με τις μουσικές Του Βαγγέλη Παπαθανασίου Εσείς όταν βγαίνετε, βγαίνετε έξω Τρώτε, πίνετε Γιατί πρέπει να πάρετε παράδειγμα Από έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος προσέχει τη σημερινή μα επικοινωνία στέγνωσε και ο ελευμός μου που λέγες στο χωριό μου δεν θέλω νεράκι μπορεί να βάλε κανένα σε γύρω τίποτα <laughs> προσέχουμε για να έχουμε κυρία κοίτα προσέχουμε για να έχουμε είναι συμβουλή τσαράκι αυτή μου λέει έξω ο δεάτρος ναι, δεν θα πίνει. ο, ο δικηγόρο μια στους νομοσολογία <laughs> γιατί του λέρε Παύλε μην, μην. <laughs> Αμάν την ψώνησε Δεν τρώει έξω ούτε νεροπίνει Στην ομι Ενώ είχε γνώσει ο στόμα του, που λέμε στην ελληνική, δεν έπινε νερό γιατί φοβόταν ότι τον κυνηγάνε. Έχει τα γνωστά σύνδρομα και είναι λογικό γιατί θα ταράξει το σύμπαν στην Ελλάδα, το πολιτικό σύμπαν, φαντάζομαι και το υπόλοιπο. Οπότε πολλοί μπορούν να θέλουν να τον φάνε, τον ηγέτη μα. Και προσέχει και καλά πίνει να μην καθόλου νερό. Εγώ του και στο σπίτι, ούτε και πουθενά, γιατί δεν ξέρει τι βάζουν μέσα εκεί. Γίνονται πάρα πολλά. Μην, μην, μην, όπω είπε ο ίδιο. Στο πρέζ ρουμ, ευτυχισμένο, λίγα χιλιόμετρα ελάχιστα από τη συγκέντρωση τη Καλιθέα, είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και θέλει να διανθίσει το λόγο του με πολλά. Όποιο μεμσημυρεί και δοκιμάζει να διαστρεβλώσει τα παγκοσμίω προφανή για την τεράστια επιτυχία τη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στι ΗΠΑ, είναι όπω έλεγε Εύστοχα Ο Σοκράτη. Είναι όπω έλεγε Εύστοχα Ο Σοκράτη. Ο Σοφοκλής. Τυφλό τα τον τενούν τα Δηλαδή. Τυφλό από τι κομματικέ παροπίδε, ανήμπορο να ακούσει τον παγκόσμιο αντίκτυπο, Αδύναμος να αναγνώσει την πραγματικότητα. Ένα λάθο τώρα, κύριε Σικονόμουνε. Τέλειος αυτά. Απλά άνοιξε το λεξικό στο Σίγμα τη Οκράτη, τη Σοφοκλή. Μπερδεύτηκε λίγο εκεί. Ήταν ένα ωραίο, έψαχνε ένα ωραίο τσιτάτο. Το βρήκε, όπω ξεφυλίστηκε λίγο. Πήγε στην άλλη σελίδα και υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Μπερδεύεσαι με αυτά. Στο Σό, Σό, Μέγα, ένα, ο, ο Μόμικρον, άλλο δεν έχει σημασία, Το Σίγμα είναι. ήταν στο Σίγμα χτες. Το καταλάβαμε όλοι. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Στούς του αλήτη, ρε αλήτη, στός... Ρε, το, σουρε, το τέλος σου! Σε Με προειδοποιήσει και χθε! Ήρθε το τέλο σου! Ναι, αλλά παρόλο που προειδοποίησες δεν ήρθε. Σουρε, αλίτη, σουρε, ντροπίσου. σακού, έχεις. ήρθε το Κουρασμένη σε ακούω τι έχει. το τέλο σου, σε προειδοποιώ Δεν είσαι καλά. Ε. Το τέλο σου, ήρθε! Μήπω έρχεται το δικό σου, γιατί σε ακούω πολύ Sorry. Τελειώνουμε, θα με αφήνει να μιλάω. Είσαι καλά, σα ακούω λίγο άρρωστη. Ναι, είμαι άρρωστη. Τι έχει, Δεν είμαι τόσο καλά, να σου πω. Τι έχει, μου. Τενογωγία με που δεν με αφήνει να μιλάω. Αυτό ήτανε. Έλανε, Αποστόλια, αφού είσαι καλό παιδί. Εγώ σα... τώρα είμαι καλό παιδί. Χθε ήμουν αποστάρα και τραβέλει. Θέλεις να τα βρούμε να μιλάω τώρα, σε παρακαλώ. Αφού είσαι καλό παιδί. εγώ πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί. Το, το έχει ανάγκη πολύ να μιλάσει στο ραδιόφωνο. Ε, βρε, δεν με αφήνουν να μιλάω. Οι φαινάδε σε βγάζουν και σε κατακανάλι. Ούτε ένα τίποτε! Απίστευτο, γιατί έτσι. Δεν μα βγάζει. Ούτε τόσα ριάλτη, τόσο σαπίλα θα μπορούσε. Εμάζε παλιά που πήγαινε στη Μιχαλονάκου. Παρακαλώ κύριε Παγγελόπουλο. Θα σα δοθεί πάλι ο λόγο από την έδρα, Όταν σα ζητηθεί, μπορείτε να απαντάτε. Μ. Η κυρία Λουκά έχει Μ. το λόγο. Ε, το θυμάμαι, ναι παλιά. Ε, ωλέ εποχέ τότε. Φιλοξενούσαν να τηλεοράσει όλε τι φωνέ. Ναι, όλα αυτό λέω. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η χούντα α πούμε, τον καταναλαρχον, δεν μπορώ καταλάβω. Τώρα διάφωνο μη σου λέω τώρα γιατί. Το ραδιόφωνο. Ναι, κατάλαβα. Στην υγεία σου είσαι καλά γιατί σου ακούω περίεργα. Όχι, θέλω να σου πω ότι στο ραδιόφωνο δεν με βγάζει κανεί το πίστευτο. Δηλαδή, το πιστεύει. Δεν το πιστεύω. πιστεύω. Δηλαδή, ποιο θα το περίμενε. Καταλαβαίνατε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Περίμενα από σένα να με βγάζει, βέβαια. Τη απογοήτευσα και εγώ γι' αυτό τι αντίστοιχε. Ναι, βέβαια. Εντάξει, εγώ άνθρωπο είμαι, έχω αδυναμίε. Το πιστεύει. Ούτε real, ούτε κανεί, κανεί, κανεί το πιστεύει. Είμαι αποκλεισμένοι. Εσύ και ο Άδωνη. Θα του λιώσω. Και ο Γοντάνο ο... που δεν του καλούνε. Γεια σα. Έχω φαίω και μουση. Μόλι ακούνε Ελένη μου κλείνουν το τηλεφόρα. Εντάξει, κάποιο να τελειώνει κι αυτό. Α ένα μήνυμα δεν παρακάνω να πει. Τι πήρω. μήνυμα. Φωνάζω, ξυπνείται. Η Ελλάδα σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένη. Καλά αυτά τα ξέρουν τα λέει χρόνια τώρα. Το λέω χρόνια! Ε, εντάξει, τάχουμε μαθαίνει σκλαβωμένοι και δεν θα αλλάζει κάτι τώρα. Λοιπόν. Κυπνείτε, Χριστό ανέσυδε μου! Πέρασε μου αυτό. Έλα γεια. 40 μέρε είναι χρυσόμενο. Α, δεν περάσαμε, ενώ μην σα περάσαμε. Να Χσα... Χριστό ανέστη, Χριστό. Χριστός ανέστη, Κύριες, Χριστός... Χριστός ανέστη, ναι. Κλείσε εσύ, κλείσε. Χριστός ανέστη, Χριστός ανέστη. Αν δεν κλείσω θα το λέει συνέχεια; Όχι, όχι, αδίγαιοι κερατισμοί, δεν θα σου πω για, για αυτά, θα σου πω Χριστός ανέστη. Ακριβώς το κλείσω, δάκτυλα για. Χριστός ανέστη, Χριστός ανέστη, Χριστός ανέστη. <Ρι> Να σου πω, αυτή που μιλά τώρα πώ τη λένε. Η Λουκά. Ναι, βρυκιά, το όχι για βρισιά, πούμε για να καταλάβουν. Έλα, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Καλά, είσαι τρομένο. Να σου πω, είναι ανάγκη να μα βάζετε το πρωθυπουργούλη όλη, όλη αυτή την ώρα. Ναι. Όλα, όλα, κλείσμα θα τα φάτε όλα. Ξίδι, λυπάμαι. Μητσοτάκι θέλατε, θα το βγάλετε και δεύτερη τετραετία. Όχι θέλαμε. Γιατί δεν ξέρει κάποιον, δεν έχει τον κύκλο κάποιον που ήθελε. Έχει, τι έκανε γι' αυτό. Πάμε <Πάτω> το άλλη μια τετραετία τώρα, το ακούστε ηλ Ένα πυροβολημένο δεν έχει λήψει σήμερα. Όλη παρουσία δώσατε. Μπράβο. Χαίρομαι. Είναι όλα τα πεντάγωνο καλή Μόσχα. Πτα... Μόσχα λαμβάνει. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα θα τα πω όλα. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα. Μόσχο και ξερά σκατά, θα πω κι άλλα. Σκατά με φράουλε. Αποκαλύπτει τα UFO από χθε, τα μεσά... Δεν το ξέρω αυτό. Ε... Τότε... Τότε... τότε το μαθαίνω κι εγώ. Τέλο πάντων, πάω να ρωτήσω για τα UFO τα αποκαλυμμένα. Oh, είναι οι του Βαγγέλη Παπαθανασίου το ωραίο στο τηλεφώνημα πριν με τη Λουκά είναι που του ζητάει κάποια στιγμή η Λουκά εσύ να κλείσεις πρώτος, είναι αυτό το κλασικό το ερωτικό στα ζευγαράκια Κλείσει εσύ πρώτος, όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εσέ κάπως έτσι, είδατε πως έσπασε η φωνή και πως σε σχέση με τη χθεσινή μέρα που βριζόντουσαν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα έτσι αισιόδοξα να κλείσουμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σα. όπως κάθε Παρασκευή αυτές παίρνουν τώρα το λόγο και κολλάνε στο μαγκαζίνο διαφημίσεις και μαγκαζίνο Εμεί τα υπόλοιπα τη Δευτέρα Γεια σας Έλα, μάνα μου. Έλα, Να σου φορέ, παλούκαρι, βρίζουμε και καλά κάνουμε έτσι αυτή που βρίζουμε και όσοι δεν γλύφουμε. Το Σφίζα, την ΑΕΠημοκρατή, το Βελόπουλο, λοιπόν, αυτό που το ψηφίζουμε γιατί δεν τη πιάνουμε καθόλου στο στόχον μα. Για να το κρατήσουμε <στα> καθαρό. <στα> Αυτούς του μαλάκε, το 40%, το 20%, το 10% που δίνει σε αυτά τα ιδιόπανα τα που δίνουν αυτό το ποσοστά και γαμπάνε τον υπόλοιπο κοσμάκι. Αυτούς του μαλάκε, δηλαδή, μου φέρνει το γιο επειδή είναι στον Εύρο και θα σκοτωθεί το παιδί μου, μου το φέρνει στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και τον εψηφίσω. Μου βάζει ε, το μισό στρε το παράνομο που είναι μέσα στο ρέμα στο, στο σχέδιο πόλη και τον ψηφίζω. Δεν έχω να φάω, δεν έχει μέλλον το παιδί μου, δεν έχει μέλλον το εικόνη μου, δεν έχει μέλλον το κράτο, γι' αυτό θα Θέλω να σε παρακαλώ πολύ αν μπορεί την Παρασκευή να βάλεις αυτό λιγάκι διαφορετικά στο ξαναπή και το άπτουσα στην παράσταση όχι και στο λέω πράγμα πολύ καιρό και εσύ λαέ μαλακισμένε τίποτα αλλοφίγια Τώρα που λέει η κυβέρνηση θα δώσει και 600 ευρώ πίσω για την αύξηση του ρεύματο καλό μέτρο είναι αυτό Δεν με νοιάζει καθόλου Εγώ είμαι η Μητσοτάκης, 100% οπότε τι μου λέτε εγώ είμαι υπέρ τη Νέας Δημοκρατίας Εν Μην ξεχνάς Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Αλέξη Σύπρα Βέβαια, ε ε ε το παιδί μας <laughs> <laughs> άλλο, βιοψίο, λά, Φ Μην θέλω να δει ο Τι λέτε ρε παιδιά για το όνομα <laughs> είμαστε όλοι Πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία kto w ogóle płyje? I na tych miejscach, na tych miejscach, na tych miejscach, na tych miejscach, na na tych miejscach, Popovere, kapułgeru, antremiona, αγοraki, Elianaki, Mokoladki, δεν τράβαει Agelada, Agelada, Tentrava, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Eliogi, Καλημέρα. Καλημέρα. Ο, τον Άδωνη, αυτό το είπε, να παρακαλάμε το Θόου, ότι είπε για τον α, Πρωθυπουργό τον Μιτσοτάκη. Είναι αυτά που έλεγε στη Βουλή που έλεγε ότι ήταν αστείο να μιλάμε για κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Το θυμάσαι. Ο Θεό μα έσωσε και ο ελληνικό λαό τον Ιούλιο του 19 και εξελέγει ένα Πρωθυπουργό σοβαρό που ήξερε να κάνει τη δουλειά και κράτησε την Ελλάδα όρθια σε αυτέ τι κρίσει. Γι' αυτό ήμασταν τυχεροί, γιατί είχαμε τον Μιτσοτάκη σε αυτέ τι κρίσει.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 Ενό βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μα συστήματο, ο οποίο βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματο τη χώρα ει τη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα τη χώρα και να δώσουμε πράγματι λύσει στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσει λαϊκίστικε, τύπου Κυριάκου Μουτζοτάκη, αλλά λύσει πραγματικέ. Γι' αυτό ήμασταν τυχεροί Γιατί είχαμε το μιτσοτάκι σε αυτές τις κρίσεις Τι θέατρο ήταν αυτό ρε φίλε ναι. Και γαμότα σοου ρε φίλε Και γαμότα σοου να Το φάγανε το κατάπιον και το χέσαν κιόλα, Τι μου λες τώρα να Και γαμότα σοου ρε πιλαράκη Να πάρουμε ξανά Το συνταγματιβλάκα Το μετς Το πειραιά Epos tu zarada, maso ah, ali, hey, ale ale später, i na doma, no, co A, campaign. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Fuck that shit, 'cause I ain't the one. Full of hot motherfucker with a badge in gun. Ella, pay, pay, nolemasardaki. Ella. Yes, paske ένα τραγούδι για την Παρασκευή active member βάστα ποιο? βάστα Σαν πεζοπόρο που ψάχνει την ψυχή του στο Καμίλον, τε Σαν Τιάκο και μετράει την αδοχή του. Σαν Πελιντάρι που σμαντάρει, την Στην Αγούσα, για κόπη τη Μετάνια. Σαν το που πετράνε από ψηλά. Στην αλήθεια, του στην την παλιά Μάλλον είχε ακούσει εκείνη την αφιέρωση που είχατε χάνει με το Μιτσοτάκι, με τα τηλεφωνικά κέντρα και τη Μίζε. Άκουσες πως τον προσφωνήσανε στην Αμερική. Πώ? Πάτο παρακαλώ. παρακαλώ. Μιζουτάκι. Λέγι... Μιζουτάκι. Λοιπόν, είναι. είναι. είναι. Χιδέο. Δεν μ' άρεσε πώς... αυτό. Στηρίζοντα ισχυρές κυβερνήσει, στηρίζουμε τη δημοκρατία. Λοιπόν. Πού είναι τα λεφτά Siemens. Πού είναι τα λεφτά Εάν πραγματικά ήταν νόμιμη αυτή η συμφωνία Πού είναι τα λεφτά Επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων Δείξτε μου τα χρήματα Πού είναι τα λεφτά Σαν ακογλήφτες πιάσανε τα πόστα Δέκα κασόγια Μια κομπόστα Αλλάγη μόνο για μόστρα Κάτσε Αντρέα Σήκω Dentrawa i e-komanda, aż Gelaza, i e-nickie, albo po, proponycie. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση, παρακαλώ. Θα βάλει τον αυγολέμουνο που λέει για ότι ο υπόδρομο δεν είναι για αρχόντου, είναι για λινάτσες. Και Εκεί που λέει υπόδρομος βάλει το να λέει τραγούδι, ή τι με μενδόνη να λέει πολιτισμός Και μετά που λέει λινάτσε, βάλω αυτού να μιλάνε. Εκεί άμα δε εν μισοκοχώνε. Άντε και μου Τα ορφανά πορεύονται και οι εδώ μέσα. Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Έχει Τα το παιχνίδι έγινε για πε. Εγώ μόνο μου θα σώσω τον κόσμο, δεν έγινα μου για λινάτσες. σου φυρίζω! Κι αν βγήσου φυρίζω. και σιγμούρμουρίζω, παμ, παμ, παμ, παμ, πα, παμπά, πα, Πατριώτε Να σανά το σύνταγμα, την πλάκα, το μέσα. Το Πειραιά Το του 40 Μας οδηγεί ξανά Όλοι ψάχνουν τη δασκάλα τη δασκάλα Και εγώ που με δάσκαλος κάνω σημασία. Εσύ έχω... είσαι μαλάκας νομίζω γι' αυτό Γεια σου μα Μα, μαλά! Ρατσιστικό όμω, λίγο αυτό. Δεν είναι, Ρίγο. γιατί εσύ δεν μα λείπει εδώ, καθ' εσύ και λίγο μα τα ζαλίσει. Τέλο πάντων. Φύγε και εσύ με το καλό, ε. να σου πω, αφιερώματα θα σου κάνουμε. Θα σου αφήσω, θα αφήσω λίγο έτσι μια εβδομάδα, λοιπόν, να δει. Θα mm. γίνει. Λοιπόν, θέλω μια φέση την πατριβή, που δείξα ότι πέρα από εκπομπή η ρατσιστική και μουσική εκπομπή, θέλω μια μουσική. Θα Θαύματα κάνει αγάπη του Γιάννη Μίτσι για του ρετευμένου. Έτσι. Α. Μπορεί μου το ξέρει. Παλέψει, να αγαπήσει με αυτά τώρα, κατάλαβα. Λί μου το πάλι με κανέμι τστοντακι μέσα. Κατάλαβα, εντάξει, άσε για χειρονακτική εργασία σε βλέπω. Για αυτονομιστική προσπάθεια έρωτο. Θα τον παίξω κι εγώ. Α το μολυβώ εγώ μόνος μου. The sky is the limit. το Θέλω να βάλει στη χώρα της Παλιάρας το θανάτι εκεί που είναι το δημοψήφισμα που ψήφισε όχι και είπε ναι. Και μετά να βάλεις ε, του πανούσι τη συνέντευξη στο Αρναούτογλου που λέει όταν κάνεις το μάγκα για τον Αλέξη Τσίπρα να το κάνει μέχρι το τέλο. Αλλιώς κατεβάζει και τα σόβρακα. Και ένα τραγουδάκι δεν βγήκαν πάλι τα προβατάκια του Τσιμάρα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα και γάμα του. Όπω μπορείς. Λοιπόν, θα προσπαθήσω ε... να γ... αγαπήσω, Θα τα στο από το μήνυμα. Σα καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Αιντε έπηγη καν πάλι τα προβατάκια Αιντε με τούτουκες και παντώ Έχετε ώρα. Όχι. Έχετε την καλοσύνη. Όχι. Έχετε σύγραφα. Όχι. Τώρα θα ρίξει. Όχι. Όχι. Ναι. Κολοτούμπες κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια άλλα λέει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια τα λέει αλλιώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι Μα... όταν κάνει κάποιο πρέπει να το κάνεις μέχρι το τέλο. Αν τον αφήσει στη μέση, κατεβάζει και τα σόβρα καμιά φορά. κι αυτός. Ήθελα να κάνω για το 19 Μαΐου, για τη γενναστονία των Ποντίων, άμπαρσα να βάλετε το ΕΚΑΙ και το ΤΣΑΜΑΣΗ. Άρχιψαν και σκότωνα στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Μας έφερα, ε, τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, ήρωβαλανε Και Έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και του έκαψαν. Όλα τα δεινά, όλες οι Δέχθηκε λίγος κόσμος και αρασίνες αυτοί τα μπάθρα αυτά τα χωριά που το πόλος Μαν, τα ρίμαξαν. Και που έρχεται το μεγάλο στέλιο καζίδη έρχονται χρόνια δύσκολα. Ερεχώντε χρόνια! Βίσχολα. Τα πάντα. Ο κόσμο είναι στα. Que Θέλω ένα λιβάνι, λιβάνιο, ένα λιβανιστήρι που είναι μέσα στη Βουλή Και το λιβανιστήρι Και βγήκε και είπε στο βήμα της Βουλής Ότι θα ξεκινήσουμε να τσιπάρουμε τα σκυλιά ε, Μετά τους υπερήλικες και μετά τους ε, όλους τους υπολείπους Θέλω να τον βάλεις και από κάτω να βάζεις αυτόν από τη μαγούλα Να τον ελιβανίζει αυτό τον λιβάνι Λιβάνιο, λιβάνι, αυτό το λιβανιστήρι της νέας τάξης πραγμάτων που βγήκε μετά το Εντάξει κατάλαβα Και και για μένα είναι αδιανόητο κυνηγοί να έχουν να τσιπάρισουν το ζώο το τέλειο τσιπάρισμα, κανονικό σφραγγίσμα ίσον θάνατος επιδοτούμε εκτός από τη σύριοση, και σε ευπαθείς ομάδες και το ίδιο το τσιπάρισμα Καλά, μα... αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους μαζί σου όποτε μπορέσαν θες και μια αφιέρωση για το σιμάκο. είχα σκοπό να σου δείσω το είμαστε δύο υπερδυνάμεις εδώ και πολύ καιρό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος αλλά έτσι από τελευταία εκπομπή που είχε και με έναν άλλον ακροατή που σου είπε για, τα, για τις κυβερνήσει, ότι δεν είναι μοναρχία και τα λοιπά μου ήρθε το Αέρα που λέει Στανατολήθες, άμπραβο Αέρα, αέρα, παιδε.